Nie porało, nie poro. Nie poro. entre sombras, busca el momento ideal. La Nie nie ma Κανονίστε να τον χάσουμε κι αυτόν. Ένα καλό μα έτυχε, είναι ο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίο βγήκε εκτό εαυτού, απείλησε να πάει κι αυτό στα βουνά, δεν ξέρω, στο Νημητό ή σε κάποιο άλλο βουνό. Γενικώ τα βουνά δεν είναι τη παραταξή του, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλει να πάρει τα βουνά, θέλει να φύγει, δεν αντέχει άλλο για τους δικούς του δικού του λόγου. Καταλαβαίνουμε κάποιου, πέρασε από καθρέφτη, κοιτάχθηκε, σκέφτηκε τι παίζει και του ήρθε όλο αυτό και το είπε. Δεν ξέρουμε αλλά να προσέχουμε να μην τον χάσουμε Διότι είναι ειλικρινής Και έχει να μας ε, δώσει Και να μας υποσχεθεί κυρίως πράγματα Όλοι υπόσχονται Ψέματα θα σας πω Εγώ δεν υποσχεύω με βλακίες Ιουτουμπερς του Προκτού <Και>, hey, <Και>, Καήκαμε, καήκαμε Ξέμα δεν θα πω, εγώ δεν προσχώμε βλαγεία του Προκτού! Καλά είναι αυτά. Ενώ εκλογών. Τα κρατάμε, θα το σκεφτούμε ω ελληνικό λαό και θα αποφασίσουμε έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ των υποσχέσεων αυτού του αυτών των υποσχέσεων αυτού του Κυριάκου και των άλλων υποσχέσεων και πραγματικοτήτων του άλλου Κυριάκου όπω τις εκφράζει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο του. Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνησή μα εκφράζει παροχημένε και ανεπίκαιρες πολιτικές αρχές. Δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στον κόσμο του σήμερα και στις προκλήσεις του. Η κυβέρνησή μας στερείται επί σχεδίου, είναι εκτός του πλαισίου του διεθνής, του διεθνή γίγνεσθε και εκφράζει έναν πολιτικό βολονταρισμό που δεν έχει καμιά σχέση με το παρόν της ανθρωπότητας. <Συλίου> είναι εκτός του πλαισίου του Διεθνή γίγνεσθε... Δεν μπορώ. Εμεί λέμε ότι σε καλού καιρού μπορούν να γίνουν πληστηριασμοί. Όταν έχει λιακάδα, όταν. Όχι, όταν βρέχει, δεν γίνεται πληστηριασμό όταν βρέχει, να βγει κι άλλο στο, στο δρόμο με τα πράγματα, να τα βγάλει στη βροχή. Τσακαλό του είναι αυτό εδώ. Όταν έχει καλό καιρό, κάνουμε πληστηριασμού. Σε κακοκαιρία, συναιφιά, κοιτάμε την έμει. Πρώτα παίρνει τηλέφωνο, ρωτά το δελτίο καιρού και μετά κάνει τον πληστηριασμό. Ο κύριο Κονόμου πριν. Μας είπε τα πολύ ωραία για την κυβέρνηση που μπορεί να ανταποκριθεί, που δεν μπορεί, πώ πηγαίνει, πώ δεν πάει. Γίνει και ο Άδωνης να μας πει για το καλάθι και κάνει έναν παραλληλισμό. Η αλήθεια είναι το καλάθι έχει αποδώσει πάρα πολύ καλά. Η εξοικονόμηση εβδομαδιαία που έχει επιτευχθεί, εάν και απευσονίζει μόνο από το καλάθι, σε αιτήσια βάση κερδίζει 1,5 βασικό μισό. Τόσο πάει! Από, καλά εί... από το καλάθι. Α, το καλάθι. Αν, αν κάποιο ψώνειζε μόνο, μόνο από το καλάθι και αποφάσισε να ακολουθήσει τις τιμές ο καλάθι, σε αιτήσια βάση κερδίζει 1,5 βασικό μισθό. Αυτό ακούγεται λίγο μαγεία των Χριστουγέννων. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία. Εάν κάποιο ψώνειζε μόνο από το καλάθι, σε κερδίζει 1,5 Σε αιτήσια βάση, λοιπόν, κερδίζει κάποιο 1,5 βασικό μισθό αν ψωνίζει από το καλάθι. Δεν μα λέει και πόσου μισθού έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια από την αύξηση στη ΔΕΗ. Από την αύξηση στα καύσιμα, αφού το υπολογίζουμε σε βασικού μισθού και σε αιτήσια βάση, ή από την αύξηση των προϊόντων πριν εφαρμοστεί το καλάθι. Ε, ή αν είχαν πόσου μισθού θα κερδίζαμε αν αφαιρούσαν ΦΠΑ, αν σε βασικά προϊόντα. Να το δούμε και έτσι και αλλιώ και με τα θετικά και με τα αρνητικά. Αφού η στατιστική το λέει όλο αυτό, δικέ του παπάντζε, όλα αυτά, στατιστικέ του προκτού που έλεγε και πριν ο Βελόπουλο. Αλλά όμω πιάνουν σε ένα μεγάλο μέρο του κόσμου. Αλήθειε τώρα, θα συνεχίσουμε με αλήθειες από τον Κωστή Χατζηδάκη. Δεν ισχυρίζουμε ότι δεν <χει> έχουμε κάνει λάθη. Και μιλάω τελείω ανοιχτά. Η κρίση του κορονοϊού είναι κρίση Μητσοτάκη. Μπράβο! <χει> η κρίση ενεργειακή ε, είναι κρίση. Του Μητσοτάκι και λίγο του Χατζηδάκι λόγω τη ΔΕΗ. Μπράβο! <σχελίδι> Η κρίση τη ακρίβεια είναι ε, πρόβλημα μετσοτάκι. <σχελίδι> Δεν μπορώ! Ο πρωθυπουργό είναι λασπολόγος είναι τοξικό. Εκεί, όπω λέει και ο Κυριάκος Μητσοδάκη, Νοβορίδης Αυτός αυτό ο οποίο μα είπε δύο χαρακτηρισμού για τον πρωθυπουργό μα λίγο πριν, ο Χατζηδάκη, ο Κωστή Χατζηδάκη, να περιγράφει ε, τι ακριβώ συμβαίνει, που οφείλονται και τι ονοματεπώνυμο έχουν οι κρίσει που περνάμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Είπαμε κρίση τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, βεβαίω, εδώ στην Ελλάδα έχουμε το μνημόνιο, και όχι μόνο από την κατάρρευση τη Lehman Brothers το 2008. Όλο ο πλανήτη κάπω κλονίστηκε, πολλέ χώρε πήρανε μέτρα, μπήκανε μνημόνια. Μιλάω για το σύγχρονο δυτικό κόσμο, Ευρώπη και Αμερική, κλείσανε μεγάλε εταιρείε, υπήρχε μια κρίση η οποία δεν έχει τελειώσει. σα-ίσα εξελίσσεται και παίρνει και άλλε διαστάσει. Αυτή η κρίση εμπλουτίζεται με καινούριε κρίσει. Γιατί σα τα λέω αυτά, Αυτό γίνεται από το 2008 μέχρι και σήμερα και δεν ξέρουμε πώ θα τελειώσει και με τι τρόπο και με τι κόστο θα τελειώσει, επειδή βγαίνει ο ο οποίος είναι και αριστερός, όπως ξέρουμε η ηγέτης εκεί των 54, πόσοι ακριβώς είναι και κάνει μια αναδρομή στον καπιταλισμό και μας ε, θυμίζει τα καλά του καπιταλισμού Πώς κανείς ένα κοινωνικό κράτος, πώς αυξάνεις τους μισθού. πώς δημιουργείς ότι τα παιδιά μας θα έχουν mm. καλύτερες συντάξεις, καλύτερους μισθούς mm. από ό,τι είχαμε mm. εμείς. Τώρα έχουμε, είμαστε η πρώτη Βέβαια. φορά στον καπιταλισμό, η πρώτη Βέβαια. φορά στον καπιταλισμό. Από το 1870, <συγλώνα> που οι προοπτικέ για τα παιδιά μα είναι χειρότερε από ό,τι <συγλώνα> για του γονεί. Λοιπόν, λέει αυτό ο καλό το μιλάει για τον καπιταλισμό. Πήγαιναν όλα πάρα πολύ καλά, και κάποια στιγμή λέει τώρα στα χρόνια μα, προφανώ είναι από το 8 και μετά, ότι οι προοπτικέ για τα παιδιά είναι χειρότερε από ό,τι ήταν για του γονεί του. Ισχύει αυτό, πρέπει να το πούμε. Αλλά όμω δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ω ορόσημο. Το 1870, ε, από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι, από ό,τι έχω διαβάσει, θυμάμαι αυτά που έχω διαβάσει, και το 1915 έω το 1925 που είχε μεσολαβήσει μέσα εκεί και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεν μπορούσαν και τόσο καλά οι άνθρωποι, και τα πράγματα για τα νέα παιδιά τότε ήταν χειρότερα από ό,τι ήταν για τους πατεράδες και γονείς. Επίσης από το 1929 μέχρι το 1945 που τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, πάλι, Επειδή είχε μια μεγάλη, υπήρξε μια μεγάλη κρίση του καπιταλισμού, αυτή του 1929, που οδήγησε τελικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάλι δεν περνούσαν και τόσο καλά τα παιδιά. Πολλά από αυτά δεν ζήσανε κιόλα. Όπω και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι γονεί του έζησαν, δεν ζήσανε διότι πήγαν, πολέμησαν και γύρισαν πίσω σε φέρετρα. Και έχουμε τώρα όλο αυτό, το 2008 μέχρι τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, που κλιμακώνεται πολύ άγρια, θέλω να πω στο άθρισμα στη Σούμα. Είναι πολλές οι περίοδοι που ο καπιταλισμός φροντίζει ώστε τα παιδιά να μην καλύτερα από ό,τι οι γονείς. Το διάστημα, δε, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά που έζησαν τα παιδιά, και το θεωρούσαμε και αυτονόητο, οι αφελείς, ε, ο, θα, ότι θα ζήσουν καλύτερα από τους γονείς, οφειλόταν κυρίως ότι στην απέναντι πλευρά υπήρχαν άλλες χώρες που δίνανε δικαιώματα, που κάνανε αυτά που κάνανε και έπρεπε και το από εδώ σύστημα να δείξει ότι αντιλαμβάνεται και μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην ευημερία του κόσμου. Με το που κατέρευσε το από εκεί σύστημα το 89, αρχίσανε σιγά σιγά να δείχνουν το πραγματικό πρόσωπο και να έχουμε αυτές τις κρίσεις που τις έχουν περιγράψει όλη η κλασική του μαρξισμού. Είναι οι του καπιταλισμού που να είναι και τελειώνουν μόνο με έναν τρόπο που είναι ο πιο επώδυνος Τρόπος, αλλά μην τα ζορίζουμε όλα αυτά. Μια από τι αιτίε που δεν ε, πάνε και τόσο καλά τα πράγματα και που τα νέα παιδιά δεν ζουν καλύτερα από του γονεί είναι αυτή που ακολουθεί. Με τι τράπεζε, τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλω να καλλιεργώ υπερβολικέ προσδοκίε στον κόσμο. Θέλω να είμαι mm -hmm. Τα περιθώρια των κυβερνήσεων για βίαιη παρέμβαση στον τραπεζικό χώρο δεν υπάρχουν. Mm -hmm. Οι τράπεζε έχουν αυτονομία από τι κυβερνήσει, είναι ίσω ο πιο ιερός κανόνας Ευρωζώνης Σε ευχαριστώ Παναγία Είναι ίσως ο πιο ιερός κανόνας Ευρωζώνης έχουνε εποπτικές ευρωπαϊκές αρχές και όχι την ελληνική κυβέρνηση και απαγορεύεται διαρροπάλου η νομοθέτηση ωραία. για τις τράπεζες Μπράβο! Είναι ίσως ο πιο ιερός κανόνας Ευρωζώνης Έχουνε εποπτικές ευρωπαϊκές αρχές και όχι την ελληνική κυβέρνηση και απαγορεύεται διαρροπάλου ναι, η νομοθέτηση ωραία. για τους τράπεζες. Δεν λέει ψέματα σε ό,τι είπε. Αυτό ακριβώς ισχύει. Είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό έγινε. Δεν έγινε για τους λαούς. Δεν έγινε για τις ανάγκες των λαών. Αυτά είναι... Παπάντζες που τα λένε όσοι δεν γνωρίζουν και τα πιστεύουν όσοι δεν μπορούν να καταλάβουν βασικά πράγματα. Οι τράπεζες είναι το ιερότερο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να κάνουν τίποτα μπροστά στις τράπεζες, απέναντι στις τράπεζες, διότι ελέγχονται από, το, από την Ευρώπη. Οπότε όποιο τάζει, υπόσχεται ότι μπορεί να παρέμβει μέσα στις τράπεζες και να αλλάξει από τα ψηλά γράμματα μέχρι τα φαντ, Μέχρι τα, τους πληστηριασμούς που γίνονται Κοροϊδεύει κανονικά Κοροϊδεύει κανονικά Είτε είναι μπλε είτε είναι ροζ Είτε είναι πράσινος Οι τράπεζες είναι αρχηγοί Είναι ανώτεροι των κυβερνήσεων Οι κυβερνήσεις είναι υπάλληλοι των τραπεζών Γι' αυτό φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση Γι' αυτό τα νέα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν Καλύτερα από τι προηγούμενε γενιέ, διότι όλο αυτό έχει φτιαχτεί για να ζουν πάρα πολύ καλά συγκεκριμένα παιδιά και συγκεκριμένε κατηγορίε πληθυσμού. Μειοψηφίε, αλλά έτσι γίνεται. Εμεί εδώ έχουμε το Βζιούν να περνάμε καλά. Μου έλεγε ο Τσίπρα, είμαι υπουργό υπανάπτυξη και μου κάνανε στη ριζέ στο Twitter κάτι σχόλια ειρωνικά με το ΖΙΝ, που είχα πει σε μια εκπομπή τη Αθηναίδα Νέγκα. Έχουν κοπεί τα γελάκια και του ΖΙΝ, έχουν κοπεί και τα Απλώς και μόνο για να ξέρει ο κόσμος, σε τέσσερα λοιπόν. χρόνια Μητσοτάκη, με πανδημία μέσα και πόλεμο, θα έχουμε πάνω από το διπλάσιο ρυθμό συνολικά ανάπτυξη από τα τέσσερα χρόνια του Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι σε καλούς καιρούς Μπορούν να γίνουν πληστηριασμοί. Καλοκαίρι, άνοιξη, καλοκαίρι. Οι πληστηριασμοί φέτο είναι τη σεζόν. Στέλνει μήνυμα εδώ ένα Κροατή από τη Σουηδία. Επειδή την είχαμε παράδειγμα τη Σουηδία όλα τα χρόνια, τι δεκαετίε, από το 40 και μετά, η Σουηδία ήταν ένα πρότυπο ανάπτυξη κτλ, κτλ. Και μου λέει, Γεια σα, χαίρετε μάλλον. Ένιωσα λέει την ανάγκη να στο στείλω αυτό. Σουηδίο 2022. Έχουμε πλάκα εμεί τη Σουηδία. Αυτό μου τηλεφωνικά το πρωί φίλο μου, Μίλησε με τον κόμνη που στέλνει εδώ το μήνυμα και θα ήταν πλάκα, συνεχίζει να δεν ήταν σοβαρό. Εκτό λοιπόν ότι η κυβέρνηση τη Σουηδία παραδίδει στον Ερντογάν Κούρδους αγωνιστέ που ζήτησαν άσυλο στη χώρα, το γράψανε κάποια site στην Ελλάδα, εδώ βέβαια έγινε μονό στη λομογράφη και με το ζόρι. Όντω ισχύει αυτό, κάνω εγώ παρέμβαση. Δίνει η Σουηδία ανθρώπου που είχαν πάει για άσυλο, του Κούρδου, ηγέτε των Κούρδων, και του στέλνει πίσω στον Ερντογάν αν θα μπορούσε αυτό να είχε γίνει προ, τι προηγούμενε δεκαετίε, παρεμβαίνοντο στο. Μήνυμα του Ακροατή, αν θα μπορούσαν δηλαδή οι δικοί μα εξόριστε που ήταν στη Σουηδία, που ήταν στο Παρίσι, οι τότε κυβερνήσει, φανταστείτε εδώ, να στέλνανε πίσω εδώ στη Χούντα όλου αυτού που ήταν εκεί, που είχαν φύγει για συγκεκριμένου λόγου. Ποια θα ήταν η μοίρα όλων αυτών να έρχονταν εδώ στη δικιά μα Χούντα τότε, που ήταν τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά από ό,τι είναι στον Ερντογάν σήμερα. Γιατί όλοι αυτοί που πάνε εκεί δεν θα ζήσουν καν. Και συνεχίζει το. Μήνυμα, η κυβέρνηση της Σουηδίας λέει αποφάσισε να αυξήσει την επιδότηση της βασιλικής οικογένειας με 2 εκατομμύρια ευρώ, 15 εκατομμύρια ευρώ πήρε το 2022, για να ανταπεξέλθει η βασιλική οικογένεια στα έξοδα ενέργειας. Βέβαια για τα λαϊκά οικοκυριά ούτε λόγος να γίνεται για επιδότηση. Τα χαιρετίσματα από την Παγωμένη Στοχόλμη ο Κομνηνός, η κυβέρνηση της Σουηδίας λοιπόν, Έκρινε ότι η βασιλική οικογένεια, επειδή θα ανάψει περισσότερο το καλοριφέρι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ανάβει εκεί, θα πρέπει να τη δώσει άλλα 2 εκατομμύρια για να ζεσταθούν. Ενώ την ίδια ώρα τα σουηδικά νοικοκυριά, βλέπω και κάτι πλάνα, ανάβουν κάτι κεριά, το ίδιο γίνεται και πιο κάτω στην Ολλανδία, για να μπορέσουν να, να ζεσταθούν. Και οι Σουηδοί έχουν την ίδια αγωνία όπω έχουμε και εμεί, η ανεπτυγμένη Σουηδία και τα Σουηδόπουλα τα καινούργια δεν καλύτερα από ό,τι ζούσαν οι γονεί του, όπω είπε και ο Τσακαλώτο. Νωρίτερα, υπάρχει μια λύση λοιπόν σε όλα αυτά, την είδαμε από τον Γιώργο Κοψιδά Γιώργος Κοψιδάς είναι ηθοποιός, ένας έτσι ψηλός με μουστάκι, έχει παίξει σε πολλές σειρές και ο άνθρωπος αυτός κάνει μια θεραπεία, μια άσκηση γυμναστική ρέικη λέγεται αλλά όταν το κάνει αυτή τη θεραπεία, όταν πηγαίνει και ασχολείται με αυτό αμέσω μετά κάτι μαγικό συμβαίνει Μου είναι καταρχά πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρώσω τη σκέψη μου και να μιλήσω λογικά τώρα και να σα απαντήσω μετά από αυτή τη θεραπεία που κάναμε. Έχω χαλαρώσει πάρα πολύ. Το συστήνω σε όλου αν επιφυλάχτη, γιατί είναι μια θεραπεία που σε συντονίζει, σε χαλαρώνει πάρα πολύ. Μια στιδόνισα όλου τα κύτταρα. Πάντα με ανήσυχο πνεύμα και ψαχνόμουν και διάβαζα πάρα πολύ. Έχουν συμβεί περιστατικά που λίγο να σε έχουν ε, τρομάξει κατά τη κάποια θεραπεία. Θυμάμαι στον πρώτο βαθμό που πήρα. Όταν γινώταν εμεί, ήμασταν τρει άτομα που πήραμε τη μίση του πρώτου βαθμού. Το φω που υπήρχε από πάνω μα λίγο σαν να πήρε φωτιά λίγο κάποιε και ζώεσε τα φώτα στην πλοκατική. Φέε φοντά, βλέπουμε ότι δεν είχε φω μόνο η πολυκατοικία που ήμασταν εμεί. Όλη άλλη περιοχή είχε κανεί κάφω. Κά το οποίο επανέλθει μετά από 20 λεπτά. Και όταν πήγα το δεύτερο βαθμό ρέκη, ζητήκαν το κινητό με όλα τα μήνυματα. Μόνο τα μνήματα ότι επαφέ τίποτα, άλλο. το οποίο ήταν ε, για μένα ένα ξεκάθορο μήνυμα το σύμπαν. Ξανα μου λέει ότι μου κουβάσει παρελθόν, διέγραψε το και ζήσα τώρα. Με την ενέργεια του Ρέιτι έχω φτιάξει και αντικείμενα να δουλέψουν δεν δουλεύανε. Δηλαδή... Κάτι που είχε χαλάσει πούμε, ένα συντριβανάκι για κοσμητικό για παράδειγμα με το ρέκι δούλεψε εγώ γίνα ένα που μέσα από μένα η συμπατική ενέργεια έκανε θεραπεία σε ένα, σε ένα αντικείμενο Στο συντριβάνι το συντριβάνι είχε χαλάσει Και έτσι λοιπόν γίνε αγωγό, μόλι κάνει θεραπεία ρεϊ, και γίνε εσύ αγωγό. Έρχεται η συμπατική ενέργεια ή ψάχνει η συμπατική ενέργεια. Αυτό έχει αυτό το κακό. Να ψάχνει να βρει έναν αγωγό για να έρθει να φτιάξει ό,τι χαλάει. Πολύ χρήσιμο πάντω πρέπει να είναι αυτό. Να έχει έναν τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου να κάνει τη θεραπεία και μετά να του λέει: να φτιάξουμε τώρα κάτι που χάλασε. Λέει, να βρούμε κάτι άλλο. Να αναβοσβήνει τα κινητά, να αναβοσβήνει οι οθόνε, να επισκευάζονται ταυτόχρονα. Το έκανε και ο Γκέλερ παλιά. Γκέλερ δεν που έλεγε επισκευά Φωνάζαν όλοι μαζί στο στούντιο, πέρα από τα κουτάλια που τα λίγηζε, και όλοι στα σπίτια λίγηζαν τα κουτάλια, που έφτιαχνε τα ξυπνητήρια, τα ρολόγια, που σταματούσαν και του έλεγε επισκευάσου, φώναζαν όλοι επισκευάσου. Πήγαιναν άνθρωποι που έλεγαν επισκευάσου, φώναζαν σε ένα ρολόι. Και το ρολόι δούλευε, δεν δούλευε ποτέ το ρολόι, εννοείται. Δεν λίγιζε ποτέ το κουτάλι, δεν γίνονται αυτά. Αλλά παρόλα αυτά ζούσαν ευτυχισμένοι όλοι αυτοί και τα δοκίμαζαν στα σπίτια. Ήταν η εποχή που τα βράδια του Σαβάτου φτιάχναν όλοι τα ρολόγια με το. Επισκευάζουμε την προστακτική, επισκευάζω. Ο κύριος Βίτσα είναι πιο ευτυχισμένος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ονειρεύεται κυβέρνηση όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να σχηματίσουμε κυβέρνηση, κυβέρνηση στην οποία θα πάρουν μέρος άλλα δημοκρατικό κόμματα. Πιέλετε, Κάνω ναι. εγώ ένα βήμα παραπάνω Πιέλετε. και σας λέω. Αυτά είναι το κοινάλ Πασόκ. ναι, Πασόκ, ναι. το Πασόκ, Πασόκ ναι. είναι το Μέρα 25 Μάλιστα. και πρέπει να ομολογήσω, γιατί προηγούμενα το είχα λίγο στην πλάκα ναι. ότι εγώ έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ναι. στο γεγονός ότι το ΚΚΕ σε σπουδαίες στιγμές, στιγμές της ιστορίας έδειξε ότι το πρώτο και το κύριο ζήτημά του είναι η κοινωνία και η πατρίδα και μπορεί να συμβάλλει. Επειδή λοιπόν για το κουκουέ η κοινωνία και η πατρίδα είναι το μεγάλο του μέλημα Δεν θα συμβάλλει Το έχουν πει δέκα φορές σε όλους τους τόνους Κατατάει ανοησία πια να το επαναλαμβάνει κάποιος Ξεφεύγει δηλαδή από τα όρια της προβοκάτσιας Ή, ή του να λέω λέω κάτι να μείνει Ή της διαφήμιση ή του μάρκετινγκ Εδώ είναι ανοησία κανονική Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβάλλει σε παπάντζες τέτοιου τύπου Για να κοπεί το εκάς. Για να ξεπουληθεί η χώρα για 99 χρόνια, για να έρθουν τα φαντ με νόμο που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι νόημα και τι λόγο θα είχε εκεί πέρα ένα κόμμα που όντω ενδιαφέρεται για την πατρίδα και για τον λαό τη, για τις λαϊκές πραγματικέ ανάγκε. Και μα έχει μείνει η κυβέρνηση των Αρίστων και έρχεται ο κύριο Κονόμου να περιγράψει τι ακριβώ συμβαίνει στον κορυφαίο τομέα τη Ακρίβεια. Καλό μεσημέρι. Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, η χώρα μα είναι πρωταθλήτρια στην Ακρίβεια και στι αυξίσεις των τιμών. <Και> Η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια και στι αυξίσεις των τιμών. Εκεί; και, απαντώ εγώ. Ο Πρωθυπουργός είναι λασπολόγος, είναι τοξικός. Εκεί; και, απαντώ εγώ. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ! Παρένω, τεκο, Ζήρωπο, δεν μπορώ τα θα, τσεκωδώ θα να φύγω, Μα την Παναγία τα παρατήσω πάνω σπίτι μου, αστακουλά δεν, δεν μπορώ! Εδώ η Ελλοφρένεια. Με όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν, 2, 11, 10, 80, 80, 80. Τηλέφωνο επικοινωνία μέσα, είναι, περιμένει. RadioPapakiParaPolitik.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ εδώ. Ο Χρήστο Μυρίδη ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το site του ομίλου ελληνοφρένια. Εκεί τώρα live μα ακούτε μετά οιχογραφημένου. Και στο YouTube μα βρίσκεται στο ελληνοφρένια. Official και στέλνει εδώ τώρα στο mail ένα ακροατή ο Νίκο και μου γράφει καλαμού και έχει γίνει χειρότερο και από τον Πογιώπουλο. Υπάρχει χειρότερο από τον Μπογιόπουλο και το έχω καταφέρει εγώ. Δεν θέλω εγώ, δεν σας έβρισα αγαπητέ ακροατή, δεν έκανα κανένα συσχετισμό με μοιάσματα ε, δημοσιογραφίας όπως είναι ο κατάπτυστος Νίκος Μπολιόπουλο. Πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, εδώ είμαστε σε λίγο. Γεια σου, Χρυσό μου, τι κάνει. Καλά, Καλά είσαι. Ωραία. Η είναι τόσο κοινική, δηλαδή τη μέρα που πυροβόλησαν αυτό το παιδί, να βγαίνει και να λέει ότι θα του δώσει 600 ευρώ δώρο Χριστουγέννων. Στο συγκεκριμένο Βα... μπορούσε να δώσει και κάτι παραπάνω τώρα για την ευστοχία. Τώρα πρέπει να επιβραβεύεται. Είμαστε η Ελλάδα των Αρίστων. Ε, βέβαια. Αλλά εγώ του θεωρώ τόσο κοινικού στη μάση που είχε πει τι ήταν συνέδριο τη ΩΝΕΤ, τι ήταν εκείνο που είχε βγει ο Μητσοτάκης. και είχε πει για του επαγγελματίε τραυματίε, για το φοιτητή που τον είχαν χτυπήσει στο στόμα. Και πότε. Οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων αποδεικνύονται επαγγελματίε, τραυματίε. Μήπω βγει και πει πάλι για του επαγγελματίε σε νεκρού, Τι να πω, Είναι τόσο κενική, είναι τόσο απελπιστικό αυτό που ζούμε. Και βλέπει και αυτό τον κόσμο Το θέμα δεν είναι που, που να το πιάσει. Από τον μπάτσο που πυροβολάει στο κεφάλι 16χρονο ξανά, μετά από 14 χρόνια, ή από το φωνικό λέβητα στο σχολείο που δεν μπορεί να στείλει το παιδί σου. Αυτό πήγε αυτήν η έρμη μάνα του παιδάκι του στο σχολείο. Τι εγκαταστάθηκε. Και αντί να έχει ξυλωθεί Α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 μέσα στι πολλές πολιτικές ευθύνες που μπορεί να αναλάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους σκοτωμούς των παιδιών Ας γελάσω, ναι. θα είχε και ενδιαφέρον να δούμε η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων που με τόσο στένος επέμενε η κυρία για να αναβάθμιση της παιδείας Είναι προπόθεση για να έχουν τα παιδιά μα το μέλλον που κάθε ένα ονειρεύεται. Τι βαθμό είχε πάρει αυτή η σχολική μονάδα άραγε ω προ την ασφάλεια, ω προ του δείκτε. Γιατί έχουμε γραμμηθεί να συμπλούνουμε συνέχεια δείκτε και στατιστικά, ω προ την αξιολόγηση των σχολείων μα, των κτηριακών υποδομών και των εκπαιδευτικών μα. Θα μα πει ούτε κύριε Καραμέρο τι βγήκε τελικά από αυτέ τι αξιολογήσει, ή όχι. Να είστε σίγουροι. Ναι, το βλέπω. Πάντω, τουλάχιστον είχαν και πετρέλαιο, παιδιά αυτοί και κάψανε. Πάντω θέλω να είμαι και δίκαιο, η ιδιωτική παιδεία δεν θα μα το έκανε ποτέ αυτό. Παρεπιπτ Ναι, ε, να σημειώσουμε κιόλα ότι πριν από λίγε μέρες είχε βγει ο και τα γρήγορα. Ένα παιδάκι στον στο νοικογείο, σε ιδιωτικό κολέγιο, χρειαζόταν παράλληλη στήριξη γιατί ήταν παιδί με ειδικέ ανάγκες, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Και το ιδιωτικό, το ίδιο στο παιδί να πάει σε δημόσια δομή. Εγώ όπως γίνονταν και με τον COVID, παιδί μου, τα ιδιωτικά σε πηγαίνουν να πεθάνει. Έχει τελευταία στιγμή, να στο δημόσιο, να πεθάνει τώρα στα δημόσια. Για να δείξουν τι, ότι τα δημόσια σκοτώνουν.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 Και να πάμε στα Ιδιωτικά, να τελειώνουμε. Ναι, ναι. Και πέραν αυτού, θέλω να αναπαράγω και ένα ωραίο που έγραψε χθε στο Facebook. Και μετά λέω τι έγραψα εταιρείο. Και ειδικά με τη φίλη μα την Ποφίλη που πέσαν όλοι πάνω τη. Α, ναι, ναι. Και είναι ο αριστερό με δεξιά τέκνη. Είναι αυτό που τον ζηλεύει επειδή σε κερδίζει το παιχνίδι που σου αρέσει. Και τον βρίζει όταν σου λέει να αλλάξει το παιχνίδι για να κερδίζουμε όλοι. Εσύ, φταίω. Όπω έτσι. Παίρνω διαδρομέ. Γεια μου, Εγώ φταίω. Ναι, δεν φταίω σου Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Πες μου τώρα, δεν θα τέριαζε στην τριολιά αυτή τη κυβέρνηση να πούνε ότι απαγορεύεται η θέρμανση στα σχολεία για λόγους ασφαλείας. Τέλειο θα ήταν. Θα σου πούνε ότι είναι και η μέτρο κατά τη Ρωσία. Άσε που το κρύο σκοτώνει και του ιού για τον κορονοϊό. Κατάλαβε, να τον κουρπάρουνε λίγο. Δεν θα έχουν και τα πιτσιρίκια, μωρέ, για να καταλάβουν. Α, ναι, ναι, θα... σφιχτοκόλληκα, όλα. Ε, θα μπορούσε. Εγώ το περιμένω, τον κεραμέο. Έχει κάνει τόσο καλά στην παιδεία. Οι τράπεζες έχουν αυτονομία από τις κυβερνήσεις, είναι ίσως ο πιο ιερός κανόνας της Ευρωζώνης. Σε ευχαριστώ Παναγία. Είναι ίσως ο πιο ιερός κανόνας της Ευρωζώνης, έχουν εποπτικές ευρωπαϊκές αρχές και όχι την ελληνική κυβέρνηση και απαγορεύεται διαροπάλου η νομοθέτηση ωραία. για τι τράπεζα. Μπράβο! <Και> τηρούμε τους ιερούς κανόνες. Είμαστε μια κοινωνία παραδόσεων και οτιδήποτε ιερό το τηρούμε. Να! Ένα κανόνας ότι οι τράπεζε είναι πάνω από οτιδήποτε, οποιονδήποτε. Δεν υπάρχουν ανάγκε, αυτό είναι ο ιερό κανόνας τη Ευρώπη. Όχι ανάγκε του κόσμου, η ευημερία του κόσμου, οι τράπεζε εξασφαλίζουν σε κάποιε καλέ εποχέ που λέγει καλού καιρού, που λέει και ο τσακαλώτα ευημερία, αλλά την χρήση πληρώνει. Και μόλι τραβώσει λίγο που στραβώνει πολύ συχνά, πιο συχνά από ό,τι έχουν προβλέψει και έχει και μεγάλη διάρκεια το στραύμα, τότε μπορεί να σπάσουν και το σπίτι. Να σου πάρουν και τη ζωή, να σου πάρουν οτιδήποτε γιατί είναι ο ιερό κανόνα και δεν μπορεί κανεί να το αλλάξει αυτό. Εκλέγουμε κυβερνήσει, υποτίθεται να στείλει δημοκρατία. Ο λόγο ανήκει στο λαό, αυτό κρίνει τα πάντα εκτό από τι τράπεζε. Δεν μπορεί εκεί να κάνει καμία κυβέρνηση τίποτα απολύτω. Για το θέμα του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη που τον ε, ε, χτύπησε, τον πυροβόλησε, τον σημάδεψε ο αστυνομικό. Θα φανούν όλα αυτά, αλλά όπω και να έχει χαροπαλεύει το. Παιδί μέσα στην εντατική, η κυρία συνάδελφος Λίνα του το πρωί στο Sky κατάφερε να προκαλέσει. Το ηθικό δίδυμα και το ρετό αυτής της ιστορίας, επιτρέψτε μου να σας πω είναι ότι όποιος κλέβει για λίγα στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Είναι... Αυτό είπε η Λίνα Κλήτου, είναι δημοσιογράφος, δηλαδή από αυτήν την φράση της και τρόπο σκέψη, καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια προληπτική δολοφονία αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, διότι εντόπισε ο αστυνομικό ότι στα 16 του έχει κλέψει 20 ευρώ, άρα στα 20 θα σκοτώσει για λιγότερα και από 20 ευρώ, άρα τον σκοτώνει από τώρα, τον πυροβολεί στο κεφάλι, ενώ στοχεύει στα λάστιχα πάντα, τον πυροβολεί στο κεφάλι για να α, γλιτώσει στην κοινωνία από κάτι κακό που θα γίνει. Είναι ένα στίχημα για ένα δεξιό, το έχω προσέξει πολλέ φορέ στο δημόσιο λόγο να πει να εκφέρει μια άποψη χωρίς να περιέχει μέσα ανοησία και ρατσισμό και οπισθοδρομικές απόψει, αλλά κυρίως ανοησία, βαθιά ανοησία γιατί αυτό που είπε κυρίως ήταν μια ανοησία και μετά ήταν ένα ρατσιστικό παραλήρημα ή βάλτε ό,τι ακριβώς θέλετε ε, ενώ θα έπρεπε να πει όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Άδων ότι όλο αυτό που έγινε ήταν μια κακιά στιγμή Εδώ έχουμε ένα τραγικό περιστατικό, τραγικό από κάθε άποψη Νόμιζα υπάρχει ένα άνθρωπο που χαίρεται από αυτό που έχει γίνει. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Μια αστυνομική επιχείρηση μπορεί να έχει και την άσημή τη κατάληξη. Μπορεί να έχει και την κακή τη στιγμή. Η αστυνομία. Δεν λέω ότι όλα γίνονται σωστά. Σε καμία αστυνομία. Η κακή στιγμή είναι να παραπατήσει το σκαλοπάτι, να στραμπολίξει το πόδι. Αυτό είναι κακή στιγμή. Να σημαδεύει το λάστιχο και να χτυπήσει κεφάλι. Αυτό δεν είναι κακή στιγμή. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Κακιά στιγμή δεν το λε αυτό. Και δεν είναι η μοναδική κακιά στιγμή. Και κακιά στιγμή να είναι. Πολλέ κακέ στιγμέ έχουν μαζρευτεί τα τελευταία κυρίω χρόνια. Από τη συγκεκριμένη αστυνομία και όλου αυτού που ξαμολάει έξω χωρί εκπαίδευση, χωρί τίποτα, για να επιβάλλουν ποιο νόμο και ποια τάξη, ε, όταν δεν υπάρχει κανένα νόμο και καμία τάξη, και το βλέπουμε όλοι για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, κυκλοφορούν όλοι οι ελεύθεροι, φεύγουν με αεροπλάνα, έρχονται με αεροπλάνα και δεν κουνιέται φύλλο. Για το 20 ευρώ βενζίνη, ναι, συνέβη όλο αυτό που συνέβη. Ε, στην υπόλοιπη, στα υπόλοιπα τη ημέρα σταθετικά θα μπορούσαμε να το πούμε, σώθηκε άλλο ένα σπίτι ε, ανθρώπου που χρωστάει, πληστηριασμός, αναβλήθηκε πληστηριασμό στην Θεσσαλονίκη και άλλα δύο εδώ στην Αθήνα, αλλά θα μείνουμε στην ε, Θεσσαλονίκη τρία δηλαδή σπίτια σήμερα σώθηκαν μετά από κάλεσμα που έκανε η Ένωση Εμποροϊπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Ποιο σπίτι ήταν αυτό? Ε, ήταν ε, πρώτη κατοικία βεβαίω, για δάνειο 190.000 ευρώ Το είχαν πάρει το 2010, από εκεί και πέρα λόγω κρίσεων δεν μπορούσαν να το εξυπηρετήσουν. Είχε φτάσει να οφείλει, αυτός που το είχε πάρει, 600.000 ευρώ. Πήρε 190, 600.000 και φτάσει σήμερα. Η γυναίκα ήταν, μάλλον ένας εμ, εμ, εμποροϊπάλληλο ήταν, και όπω διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση, των εμποροϊπαλλήλων Θεσσαλονίκη. Η συναδέλφισα η γυναίκα του είναι εμποροϊπάλληλος, σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που εργάζεται τετράωροι και έχουν ένα ανήλικο παιδί μαθητή γυμνασίου. Αναφέρεται σε αυτή την ανακοίνωση. Ε, υπήρχε και μια συγκέντρωση έξω από το γραφείο και του πληστηριασμού και μίλησε ο Δημήτρης Μπελόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης Έμπορο Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Σήμερα απετράπηκε ο μυστηριασμό τη συναδέλφου σα και τη οικογένειά τη, κάτω από την δυναμική παρέμβαση των σωματείων και των φορέων. Εμεί του ξεκαθαρίζουμε ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, στον δρόμο τη αλληλεγγύη, του αγώνα. Κανένα δεν είναι μόνο του και πράξη αυτό το σύνθημα το οποίο πρωτοφωνάζουμε. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Θα είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε στον αγώνα μα, μέχρι να δικαιωθεί το τέλο η συναδέλφουσα και η οικογένειά τη. Ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη, το κέρδισαν, δεν ξέρω για πόσο, είναι μια νίκη πάντως και κάπως φαντάζομαι θα νιώθουν και πολύ καλά οι άνθρωποι που ήταν να, να μείνουν και μένουν μέσα και από αυτό το μίνι κύμα συμπαράστασης δεν θα παίξουν πουθενά σε κανένα δελτίο ειδήσεων δεν είναι αυτά τα θέματα που απασχολούν, άλλωστε χαλάνε και την πιάτσα όλα αυτά όταν πηγαίνουν άνθρωποι και σώζουν σπίτια, πηγαίνουν κατά των τραπεζών Αποδεικνύεται ότι και η ιερότητα των τραπεζών μπορεί με κίνημα οργανωμένο, με μαζικότητα, με στόχευση, καθαρό έτσι στόχο, όχι φλού, μπορούν να κερδιθούν κάποια πράγματα, αλλά όλα αυτά δεν θα τύχουν τις προβολής των μέσων ενημέρωσης, γιατί δεν χρειάζεται να ενημερώνεται ο κόσμος για τέτοια θέματα, αλλά ω τώρα μέρος δεύτερον. Ελά. Ελά σου πω. Μαλάκα τι βλαχαδερό ήταν. Ο τύπο αυτό ο Ζενταϊ. Βλαχαδερό μιλάμε. Αυτό πρέπει να ψέψει από τη στρούγκα. Από τα πρόβατα μέσα. Εν τω δεν περίμενα από τον Κούλι να είναι τόσο κομμουνιστή. Τα έχει βάλει με τι τράπεζε δε φίλε. Ο, ο, ο, ο τράπεζες παιδί μου τα. Ένα-δύο χρόνια ζούμε με επιδόματα και κουπόνια. Ναι, Κοιτάει ναι, να πάρει ναι, μέτρα για Να απαγορέψει τα μπλουτσίν ως καπιταλιστικό ένδυμα και τέτοια. Φοβάμαι και αυτό. Τον <Κοίτα>, έχει αλλοιώσει τελείωση η εξορία. Έξι μηνών, έξι μηνών. <Κοίτα> τον αλλοιώσε όμω. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενος έξι μηνών από τη φούτα. Η Ο δουλειά Τραγούδαγε μήπω και με Θεοδωράκι, με Κούντρο, έκανε καμιά δουλειά, τίποτα. καταλαβαίνω, ναι. Μπορεί να μικρό θα Με τα ματάκια έτσι το το η μέριγμα Οδού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 Λίστερας λεγότανε και ο μπάντος που είχε σκοτώσει τότε τον Καλτεζά που ήμουν στην χώρα. και ότι αυτό το γαϊτανάκι πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Υπό οικονό ψηλότερα και καλύτερα, με ισχυρή εντολή από την ελληνική κοινωνία θα πάμε και ψηλότερα και καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι σε ποιον το έλεγε αυτά, σε αυτόν ένα μηδέν. Ή σε αυτόν, ρε Μαλακάκι, του λέγε τουλάτσι, ψηλότερα και καλύτερα. Παρδινογιάννη ψηλότερα και καλύτερα. Κοπελούζο ψηλότερα και καλύτερα. Μιτιλινέο ψηλότερα και καλύτερα. Αυτή η τετραετία πάντω πήγε πολύ καλά, νομίζω. Αυτό τη Ερζίανο Βασιλάκη και αυτό ψηλότερα και καλύτερα, μια χαρά. Ε? Ναι, άσχημα δεν πήγε. Φαντά τη δεύτερη Θα ξέρει ότι δεν θα ξαναβγεί έτσι κι αλλιώς δεν θα βγει Τι γαμίσια Η δεύτερη. Η δεύτερη πιο κουτάλι θα τρώνε και με το μαχαίρι Ότι μαζεύει το μαχαίρι θα τρώνε Βάλε τα λίκη Θε μου Τη δεύτερη φορά Θε μου Τη δεύτερη φορά α, α, α, Έρχεται ο πελάτης γεια Ευτυχώς να γλιτώσω το τραγούδι Έλα, αποστολή μου. Έλα. Έλα, ρε. Και του χρόνου είμαστε καλά γιατί σημαίνει το παιδάκι που σκοτώσαν οι άχρηστοι ανθρώποι. Δεν μου λέει ρε, εσύ. Λέμε οι Ρωμά πάνε και κλέβουνε, κάνουνε, δείχνουνε. Εδώ πει ολόκληρο αστυνομικό και κλέβει τι τράπεζε, δρε. Με μια χειροβοβίδα. Ο άλλο σκοτώνει το παιδάκι, και ψυχρό, τίποτα. Απλά σε... η διαφορά είναι ότι οι Τσιγκάνοι που λέμε ότι κλέβουνε, κλέψαν 20 ευρώ, δεν κλέψαν ολόκληρο κράτο. Α, μπράβο, αυτό δεν α σου πω. Και πάει ο άλλο και κλέβει, λέει τι τράπεζε. Που χαταντίσαμε, ρε, έτσι, μα άμα πει δρε, έτσι, δε, δε προστόλο. Και ο Κ 20 ευρώ του αστυνομικού. Εκεί έχει λεφτά. Το εξακοσάρρη στου μπάτσου θα πάει οριζόντια. Αν δοκιμάζει να κάνει έτηση για πίδονμα πετρελαίου. Θα, θα σου βγάλει αυτοί 500 αυτοί. κριτήρια για να μην το πάρει. Άμπρά, Α, άμπρα, Α, είναι και αυτά. Όμω θα πιάσει όλα του δεν τετρέλα αποστολή. Δηλαδή πρέπει όλοι έλλει να τρελαθούν και να πάρουμε ένα όπλο και να χτυπό ένα άλλο. Πόν μα κατά τι αυτά το παιδί. Αφού είναι άχρηστο, δεν τον έχουν παραπάνω. Δεξή, μην πάτε να ψηφίσετε για να φτιάξει η νέα δημοκρατία ή θαλλιώ θα με καταστραφούν όλοι θα καταστραφούν. Μην πάτε να ψηφίσετε, σα το λέω. Να τον ευγάλετε για αρχήγό αυτόν τον άνθρωπο. Δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Φυλάκι από σούπερ μωρέ. Έχω πολλά να πω. Του καθημάπτω πρωί και του καταργέμαι. Μέχρι το βράδυ τη και άρα. Μην είσαι τέτοιο. Έλα γεια Ε, καλά. Κακό χρόνο. Έχει οτοδιάρκο. Δεν του φουσκείτε. Τι ωραίο μήνυμα αυτό τη Βέρα Μοντέκι, αν τη λέω καλά. Η μόνη κακή στιγμή σε εσύ, σε όλη τη διάρκεια τη μέρα. Και μη χειρότερα μου γράφει. Όντα. Όντω είναι ωραίο μήνυμα. Τι να κάνουμε, η Κακιά στιγμή δεν μπορεί να την αποφύγει. Όλοι κάποια στιγμή θα πέσουμε ή θα πέσει πάνω μα η κακιά στιγμή κυρία Βέρα μου, όπω λέμε. Τσακαλώτο λοιπόν αυτό που ακούσαμε πριν για του πληστηριασμού σε καλού καιρού. Τώρα να ακούσουμε το πλήρε κείμενο. Κύριε Χατζηδάκη, η χώρα μα, να το βάλουμε από την αρχή πώ πρέπει να πάμε μπροστά. Έχει υπογράψει διεθνεί συνθήκε για το δικαίωμα στη στέγαση. <coughs> Εμεί λέμε ότι σε καλούς καιρού μπορούν να γίνουν πληστηριασμοί. Αλλά λέμε ότι τώρα δεν είναι καλή καιρή, είναι δύσκολη καιρή. Ε, είναι και χειμώνα. δεν πρέπει τώρα να κάνουμε τέτοιους, τέτοιες διαδικασίες, να έχουμε πληστηριασμούς, αυτά τα πολύ ωραία. Για τους πληστηριασμούς σε στιγμές αναλαμπής και ειλικρίνες, έχει κάποιε τέτοιες ο τσακαλώτος αραιά και που, Αλλά στο συνολικό έτσι, κόμμα και στο σύνολο του κόμματος δεν είναι εύκολο στην εικόνα που βγαίνει από το κόμμα να τους εκφράσει ή να μείνουν αυτές οι απόψεις. Δεν είμαστε σε τέτοια φάση. Ενώ λοιπόν πάμε σε εκλογές υπάρχουν και οι Και <σορίσμος> <σορίσμος> πάντω κύριε Σακαλότη, δεν ανακάμπτει ο ΣΥΡΙΖΑ στι δημοσκοπήσει, τουλάχιστον εκλογές εκλογέ. Θα δούμε, δεν ξέρουμε, δεν είναι εκλογέ στι δημοσκοπήσει. Αυτό δεν μα το έχει ταπαντήσει. Γιατί δεν ανακάμπτει, Γιατί πάντα έτσι γίνεται. Πρώτα αποδομείται μια κυβέρνηση, πρώτα <σορίσμα> ο κόσμο έχει μια οργή και μετά σκέφτεται ποια είναι η λύση. Αχ, ματαιότη, ματαιότητων, τα πάντα ματαιότηση. Θα έρθει και η λύση. Κάποια στιγμή θα ξεμερώσει. Και η λεμονιά θα ανθίσει. Κάντε υπομόνη, όπω έλεγε, αν με όλα αυτά που γίνονται, δεν έχει φύγει οργή και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα στον κόσμο τι ακριβώς θέλει για το μετά νομίζω δεν θα έρθει και ποτέ και δεν υπάρχει και θέμα υποκλοπών ενώ όλοι το συζητάμε, επιμένει μεγάλη μερίδα του τύπου, από όλες τις πλευρές να αναφέρεται σε αυτό το θέμα σοβαροί θεσμικοί παράγοντες το ψιθυρίζουν, το συζητάνε πολλά στελέχη της Ν.Δ. όλο αυτό δεν του έχει κάτσει καλά, Όμω δεν υπάρχει θέμα υποκλοπών. Παρακολουθήσουν και η απόδειξη είναι αυτή που ακολουθεί. Ήμουν στα Βελίσια. Κάναμε μια συγκέντρωση ψηφοφόρη μου στη βόρεια Αθήνα, στα Βελίσια. Με πραγματικά δεν έβρισκα καρφίτσα. Μιλάμε, είχε αυτό που λέμε, λαό. Λοιπόν, κάναμε κουβέντα περίπου δύο ώρε για όλα τα θέματα τη επικαιρότητα. Ένα, ένα, ακέραιο αριθμό, ένα. Δεν με ρώτησε τι υποκλοπέ. Ένα. Ζάξα, θα είναι κομματικό ακροατήριο, Υπουργέ. Ε, βελάκι μου, αν κάτι απασχολεί την κοινή γνώμη, δεν στο έδωτα το κομματικό ακροατήριο, ξέρετε πίστε τον πλάνο του. Υπόστων υποκλοπών. Δεν απασχολεί στην Ελλάδα κα. Ναι, ναι. Δεν επηρεάζει όμω το κλίμα, αυτό είναι Υπουργέ. Δεν επηρεάζει. Είναι απολύτω όπω το λέτε. Μα κανένα όμω. Αποτε... Τα βρελίσια έδωσαν την λύση και την απάντηση. Αφού δεν ασχολείται κανεί από τα βρυλίσια και τι υποκλοπέ, δεν απασχολείται κανένα. Τέλο, μπαίνει και αυτό στο αρχείο. Όπω έχουν μπει και άλλε αποφάσει από τη δικαιοσύνη. Εδώ μπαίνει από το αρχείο τη Ιστορία. Γενικώ παραγράφονται, αρχιοθετούνται. Όλα τα ποσά ή και τα θέματα, όπω καταλαβαίνουμε, τελειώνουμε έτσι. Α, α, δεν τελειώνουμε, δεν τελειώνουμε, διότι έχει ο Βορύδη μια εντελώ διαφορετική άποψη για όλο αυτό. Στο πρώτο μέρο του τοποθετήσεω μου, σα είπα, παρακολουθούνται υπουργοί, παρακολουθούνται δημοσιογράφοι, του παρακολουθεί ο Μητσοτάκη. Εκεί απαντώ εγώ. Ο Βορύδη έχει άλλη άποψη από αυτή που έχει ο Άντωνη Γεωργιάδη, μοντά που προφανώ ήταν. Παίρνει και εδώ η Ελένη πολλέ φορέ τον Αποστολή, την έχουμε ακούσει. Σηκώνει το τηλέφωνο και πάντα συστήνεται. Γεια σας, είμαι η Ελένη Λουκά. Δεν παίρνει όμως μόνο εδώ. Χαίρετε. Η Ελένη Λουκάη είναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί βρίζει. Μπρε κύριε Βελόπουλε, κοιτάξτε, σα αγαπώ. Όχι μένα, παιδιά. Εγώ τι μου πει κάνω εδώ. Μην περδεύει, δεν χωράζω χρόνο. Αλλά μαθαίνω ότι τα έχει βάλει με το Σερέτη. Ξέρω τι κάνει εκεί. Φωνάζει. Ποιον, ποιον το έχω βάλει. Το Σερέτη, πώ το βρίζει. Εγώ προσωπικά. Ναι. Δεν τον βρίζω. Δεν πειράζει. Αντελένη, πάμε πέσε γρήγορα για να πάμε σε ένα μέσο. Ναι, απλώ κοιτάτε, όπω η κατάσταση κύριε Βελόπουλε είναι δραματική. Αυτό το λέτε και εσύ συνέχεια ότι είναι δραματική. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Και βλέπουμε σήμερα ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που πρέπει να το πω δεν είναι ελεύθερη. Συμφωνώ και σε αυτό. Ναι, αυτό δίχω είναι σκλαβωμένη στου Γερμανού, Γάλλου, Αμερικάνου και Τούρκου Μουσουλμάνους, λαθρομετανάστε. Πάντα, πάντα είμαστε. Αυτό και αγωνίζεστε κι εσεί και μπράβο σα για τη Μακεδονία. Ε, αυτή είναι μεγάλη Αυτό φωνάζω, σου πω και από την εκπομπή σα. Η Μακεδονία είναι μόνο μία και είναι ελληνική. Θα είστε καλά, λέω, μου Η Μακεδονία είναι μόνο μία και η Ελλάδα. Συμφώνησαν σε όλα. Γι' αυτό ακούσαμε το ηχητικό, ένα λεπτοκράτησε, ενώ εδώ σε μας δεν συμφωνεί με το δικό μας. Με το Βελόπουλο συμφώνησαν σε όλα τα θέματα. Έχεις δίκιο, Ελένη, μπράβο, μέχρι τη Μακεδονία στο τέλος. Οπότε, η πρώτη θέση του Συμβουλίου Επικρατείας, νομίζω έχει κατοχυρωθεί, ε, ανήκει στην Ελένη Λουκά. Sì, δεν μπορώ! ΑΞΙΡΕ ΝΑ ΦΕΡΙΣ ΤΕΛΟΠΟΝ ΑΞΙΡΕ ΝΑ ΦΕΡΙΣ ΤΕΛΟΠΟΝ ΤΟΝΑ ΜΟΥ ΓΙΑΝΗ ΤΟΝ ΚΑΙΜΟΝ ΕΧΙΣ ΚΑΠΙΣΑ ΜΑΝΟΙΣΑ ΚΑΠΙΣΑ Η καΚΙΣΗ ΜΙΣΗ ΣΟΒΑΡΟ ΦΙΚΡΑΗ ΜΑΒΡ Σ' ακούσα. Ο ηλίθιος παραμένει ηλίθιος <σοσίλια> Δεν μπορώ Μανουλάν Δεν μπορώ Άξι ρε Τελοπόν Αχ ρε να Τελοπόν Πριν πεθανώ Και χαθώ Είμαι χάλια, δεν μπορώ Μέχρι και πατριωτικούς χώρου είχαμε στο τέλος Ρίξαμε και τη γυροβολιά Ακούσαμε και το γνωστό τσάμικο με τη φωνή του Βελόπουλου, νομίζω καλύτερο είναι έτσι, οπότε σας παραδίδουμε στα χέρια του λαού το τρίτο μας μέρος, θε να ακούσαμε λαούς, σήμερα όμως έχουμε όλους τους λαούς, είναι εδώ παρόντες, αμέσως μετά διαφημίσεις και στη συνέχεια το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Να σου πω, οι αστυνομικοί έχουν τίποτα με τα 16 χρόνια, έχουν τίποτα τέτοια θέματα. Μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Κατα... Κοίταξε να δει, δεν θέλω να είμαι άδικο. Όχι, δεν κάνουμε διακρίσεις Ο, ο Ζακ ο... ήταν μεγαλύτερο. Ο Μάγκος ήταν μεγαλύτερο. Μπράβο. Ο Κορκονέας δει τελικά. Τζι ο, ο Κορκονέας, Είναι ο κλόνο του εκεί πέρα. Εγώ θα πω στου μπάτσου να βγουν έξω να κυνηγήσουν κανένα κλέφτη σε κανένα σπίτι. Κάτι αυτά γίνε εκπαφήσει. Κυνηγάνε κάτι με τη δικάδε με το κράνο, με κα Προσεκάλει και φυσιά, εκεί να προσεκάλει κι βιτσιά εκείνα δυσί έχει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 Κολώνε και, και πηγαίναμε τα παιδιά μου στην περιοχή μου μόνο δύο σχολεία. Ένα γυμνάσιο και ένα δημοτικό. Μόνο στην περιοχή μου. Άστε με το πάμε πίσω, γιατί εδώ θα φτάσουμε στα καλά τη Χούντα που μα έκανε δρόμου και σχολεία. Θα μου κάνει μια χάρη. Τι θες Θέλω να περνά φίλε με ένα μήνυμα στον κόσμο, ακόμα και για το Χασίσι, ότι είναι ναρκωτικό. Μην το περνάμε στου νέου ανθρώπου, ότι δεν είναι κάτι. Ακόμα και αυτό κακό μα κάνει. Είμαι η από τη χωριστή γράμμα, Ηλίνα. Έλα, Λίνα. Λίνα, Λίνα, Θα σε δω Μέχει κλείσει την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 θέλω να πω εκείνη η Ζάγκρι που βγήκε και μέσα στο Twitter και κάνει επίθεση και τα, μας τα βάζει και με τον Ζάγκρι το καλεπιά ήταν... Ζάγκρι Ζάγκρι δικιά σας <χει> απ την Μπέλα κι πάνω τις Λουμπუტέν από πού τις παίρνει, απ τη από της. Τα νικά μας. αυτό είναι πράξη είναι φαν, λέμε κι στην βέλα δεν θέλω να λαικίζω μη λαικίζεις εγώ πληρώνουμε από την και να κάνει μάθημα σε αυτό το σκηνικό που Τάσα, ήταν μια φωτογράφηση για την αδερφή τη που είναι σχεδιάστηρε μόδε. Πόσο ξεφτυλισμένη είναι. Αλλά ντάλλα και εσύ. Δεν είναι η αδερφή τη που είναι μια φίλη τη είναι, τέλο πάντων. Τέλο πάντων, μια φίλη τη δεν ξέρω ποιο είναι. Πόσο ξεφτυλισμένη είναι πια αυτή η καρεκλοκένταβρη. Ναι, αυτό περιμένουμε. Να τώρα μάθαμε, α πούμε. Όχι, δεν το μάθαμε τώρα εμεί. Mm. Αυτή η λύση που κάνουν και γράφουν. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ό,τι του κατέβει το κεφάλι του. Για πια, για την Νατάσα. Νατάσα είσαι θεάρα. Κουκλάρα και ψηλά το κεφάλι. Καλέ γιορτέ άνδε σε παρήγορα. Γιατί έχω ένα πρόβλημα υγεία και παλεύω με αυτό. Σε πάρω όμω. Σε, να... να... Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου, να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στο θείο